Στην προηγούμενη εκπομπή διαβάσαμε ορισμένες σελίδες από την εισαγωγή του Βασίλη Κάλφα στην κλασική πια δομή των επιστημονικών επαναστάσεων του Τόμας Κούν. Τώρα θα διαβάσουμε μερικές σελίδες από το ίδιο το κείμενο του Κούν οι οποίες ίσως θα ερμηνεύσουν και μία ενιχματική προκαιρού εκπομπή η οποία αναφερόταν στη θεωρία του φλογιστού. Για να δούμε πόσο στενά συνδεδεμένες είναι η θεωρητική καινοτομία και η καινοτομία γεγονότων στο πλαίσιο της επιστημονικής ανακάλυψης, θα εξετάσουμε μια ιδιαίτερα γνωστή περίπτωση, την ανακάλυψη του οξυγόνου. Τουλάχιστον τρεις διαφορετικοί άνθρωποι διεκδίκησαν δικαιολογημένα την ανακάλυψη αυτή και πολλοί άλλοι χημικοί θα πρέπει στι αρχέ τη δεκαετία του 1770 να είχαν πετύχει να απομονώσουν σε εργαστηριακό σκεύος εμπλουτισμένο αέρα, χωρίς να το ξέρουν. Η πρόοδος της φυσιολογικής επιστήμης, σε αυτή την περίπτωση της χημίας των αερίων, είχε προετοιμάσει αρκετά ικανοποιητικά το έδαφος για μια ριζική ανατροπή. Αυτός που πρώτος ισχυρίστηκε ότι παρασκεύασε ένα σχετικά καθαρό δείγμα του αερίου ήταν ο σουηδός φαρμακοποιός ΣΕΕΛΕ. Μπορούμε όμω να αγνοήσουμε τη δουλειά του αφού δεν δημοσιεύτηκε παρά μόνο όταν η ανακάλυψη του οξυγόνου είχε ήδη επανειλημμένα αναγγελθεί από άλλου και επομένω δεν επέδρασε με κανένα τρόπο στην ιστορική ακολουθία για την οποία κυρίω ενδιαφερόμαστε εδώ. Χρονικά δεύτερο στη διεκδίκηση έρχεται ο Βρετανό επιστήμονα και κληρικό Τζόσεφ Πρίστλεϊ, ο οποίο συγκέντρωσε το αέριο που ελευθερώθηκε από τη θέρμανση ερυθρού οξιδιού του υδραργύρου θεωρώντας αυτή την ενέργεια ένα απλό μέρος μιας μακράς φυσιολογικής διερεύνησης των αέρων που παράγονται από ένα πλήθος στερεών ουσιών. Το 1774 προσδιορίσε το αέριο που παράγεται με αυτόν τον τρόπο ως νητρόδες οξίδιο και το 1775 ύστερα από περισσότερα τεστ ως κοινό αέρα αλλά με λιγότερη από τη συνηθισμένη ποσότητα φλογιστού. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η φλογιστική θεωρία είναι η πρώτη καθολικά αποδεκτή γενική χημική θεωρία. Επινοείται από τον Γκέρο Στάλ στο τέλος του 17ου αιώνα και κυριαρχεί ως την εποχή του Λαβουάζιέ. Το φλογιστόν, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, είναι μια αρχή, η αρχή της καύση και της φωτιάς. Ένα στοιχείο ασύλληπτο, το οποίο περιέχουν όλα τα καύσιμα υλικά Όπω ο άνθρακα, ο φωσφόρο, τα έλαια. Τη στιγμή τη καύση σπάζει την ενωσή του με τα και σώματα και απελευθερώνεται και στην απώλεια αυτή φλογιστού οφείλονται οι αλλαγέ των ιδιωτήτων των και σωμάτων. Η φλογιστική θεωρία δεν περιορίζεται στην καύση των σωμάτων, αλλά εξηγεί και τι άλλε κύριε χημικέ και φυσικέ ιδιότητε, όπω η οσμή και το χρώμα. Ο αποφλογισμένο αέρα που θα συναντήσουμε παρακάτω είναι λοιπόν ο αέρα που δεν περιέχει φλογιστό. Ο τρίτος στη διεκδίκηση, ο Λαβουαζιέ, άρχισε την εργασία που τον οδήγησε στο οξυγόνο μετά τα πειράματα του 1774 του Πριστλέη και πιθανώ μετά από υπόδειξη του Πριστλέ. Στις αρχές του 1775, ο Λαβουαζιέ ανακοίνωσε ότι το αέριο που παράγεται με τη θέρμανση του ερυθρού οξίδιου του υδραργύρου ήταν ο ίδιος ο αέρας πλήρης και χωρίς αλλίωση, με τη διαφορά ότι βγαίνει πιο καθαρός, πιο αναπνεύσιμος. Το 1777, πάλι πιθανώς με τη βοήθεια μιας δεύτερης υπόδειξης του Πρίστλαιη, ο Λαβουαζιέ κατέληξε ότι το αέριο ήταν ένα ξεχωριστό είδος, ένα από τα δύο κύρια συστατικά της ατμόσφαιρας. Συμπέρασμα που ο Πρίστλαιη δεν θέλησε ποτέ να το αποδεχτεί. Αυτή η μορφή ανακάλυψης γεννά ένα ερώτημα που ταιριάζει σε κάθε καινούργιο φαινόμενο που κάποτε πέφτει στην αντίληψη των επιστημόνων. Ήταν ο Πρίστλαι ή ο Λαβουαζιέ ή και κανένας από τους δύο που ανακάλυψε πρώτος το οξυγόνο. Ή τελος πάντων πότε ανακαλύφθηκε το οξυγόνο. Αν πάρει αυτή τη μορφή η ο λαβουαζιε η και κανενας απο τους δυο που ανακαλυψε πρωτος το οξυγονο η τελο παντων ποτε ανακαλυφθηκε το οξυγονο αν παρει αυτη τη μορφη η ερωτηση θα μπορούσε να τεθεί ακόμη και αν υπήρχε μόνο ένας που διεκδικούσε την ανακάλυψη δεν μας ενδιαφέρει καθόλου μια απάντηση με τη μορφή δικαστικής απόφασης περί προτεραιότητας και ημερομηνία. Μια απόπειρα πάντως σε αυτή την κατεύθυνση θα διαφωτίσει τη φύση της ανακάλυψης ακριβώς γιατί μια τέτοιου είδους απάντηση δεν είναι δυνατή. Η ανακάλυψη δεν ανήκει σε εκείνα τα είδη διαδικασία όπου έχει νόημα η ερώτηση. Το γεγονός όμως ότι τίθεται «Η προτεραιότητα για το οξυγόνο έχει επανειλημμένα συζητηθεί μετά το 1780» αποτελεί μια ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά στην εικόνα ακριβώς της επιστήμης που αποδίδει τόσο θεμελιώδη σημασία στην ανακάλυψη. Ας δούμε λοιπόν ακόμα μια φορά την περίπτωση μας. Ο ισχυρισμός του Πρίστλεϊ ότι ανακάλυψε το οξυγόνο στηρίζεται στο γεγονός ότι πρώτος απομόνωσε ένα αέριο που αργότερα αναγνωρίστηκε ως ξεχωριστό είδος. Αλλά το δείγμα του Πριστλή δεν ήταν καθαρό. Και αν επομένω, το να κρατά κάποιος στα χέρια του ακάθαρτο οξυγόνο, ισοδυναμεί με το να ανακαλύπτει το οξυγόνο, τότε κάτι τέτοιο έχει γίνει από οποιονδήποτε εμφιάλωσε κάποτε τον ατμοσφαιρικό αέρα. Εξάλλου, αν όντω ο Πριστλή ανακάλυψε το οξυγόνο, πότε συνέβη αυτό. Το 1774 είχε πιστέψει ότι πέτυχε νητρώδες οξύδιο. Μια ουσία που ήδη γνώριζε. Το 1775 είδε το αέριο ως αποφλογισμένο αέρα, κάτι δηλαδή που πάλι δεν είναι οξυγόνο, ή έστω, για τους χημικούς που ασπάζονταν τη θεωρία του φλογιστού, είναι ένα αρκετά απρόβλεο το είδος αέριο. Ο ισχυρισμός του Λαβουαζιέ είναι ίσως πιο δικαιολογημένος, αλλά δεν αποφεύγει τα ίδια προβλήματα. Αν αρνηθούμε να δώσουμε τη νίκη στον Πριστλή, δεν μπορούμε να τη στον Λαβουαζιέ για την εργασία του 1775, που τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το αέριο, όπως λέγαμε, ήταν ο ίδιος ο αέρας αναλύωτο. Θα έπρεπε ίσως να περιμένουμε μέχρι την εργασία του 1776 και του 1777, η οποία οδήγησε το Λαβουαζιέ να δει όχι τόσο το ίδιο το αέριο, όσο το τι ήταν αυτό το αέριο. Αλλά ακόμη και αυτή η εκδίκαση μπορεί να αμφισβητηθεί. Αφού τόσο το 1777, όσο και στο τέλος της ζωής του, ο Λαβουαζιέ επέμενε ότι το οξυγόνο ήταν μια ατομική αρχή οξύτητας και το οξυγόνο παίρνει τη μορφή αερίου μόνον όταν αυτή η αρχή ενώνεται με θερμιδικό, με την υπόσταση ας πούμε της θερμότητας. Θα πρέπει κατά συνέπεια να πούμε ότι το οξυγόνο δεν είχε ακόμη ανακαλυφθεί το 1777. Ορισμένοι ίσως αποπειραθούν να πουν κάτι τέτοιο. Η αρχή όμως της οξύτητας δεν απορρίφθηκε στη χημεία παρά μόνο μετά το 1810 και η θεωρία των καλορί, των θερμιδικών επιζούσε ως το 1860 περίπου. Το οξυγόνο είχε γίνει μια τυπική χημική ουσία πριν και από τις δύο αυτές χρονολογίες. Είναι φανέρο ότι χρειαζόμαστε ένα νέο λεξιλόγιο και νέες έννοιες για να αναλύσουμε γεγονότα όπως η ανακάλυψη του οξυγόνου αν και σίγουρα η πρόταση «το οξυγόνο ανακαλύφθηκε» είναι σωστή, μπορεί να μας παραπλανήσει, γιατί υποδεικνύει ότι η ανακάλυψη κάποιου πράγματος είναι μια απλή μεμονωμένη πράξη που μπορεί να παραλληλιστεί με την οικία μας έννοια της όρασης. Να λοιπόν, γιατί είμαστε τόσο πρόθυμοι να δεχτούμε ότι η πράξη της ανακάλυψης, όπως της όρασης ή της αφής, θα πρέπει να μπορεί να αποδίδεται κατηγορηματικά σε ένα υποκείμενο και σε μια χρονική στιγμή. Η δεύτερη όμως αυτή η απόδοση ποτέ δεν είναι δυνατή και η πρώτη όχι πάντα. Αγνώντας τον Σέέλε μπορούμε να ισχυριστούμε με σιγουριά ότι το οξυγόνο δεν είχε ανακαλυφθεί πριν από το 1774. Και ίσως να μπορούμε ακόμη να πούμε ότι είχε πια ανακαλυφθεί το 1777 ή ελάχιστα αργότερα. Αλλά κάθε αποπύρα να χρονολογηθεί η ανακάλυψη μέσα στο πλαίσιο που περικλείουν αυτά τα όρια ή κάποια άλλα παρόμοια θα είναι μοιραία αυθαίρετη. Γιατί η ανακάλυψη ενός νέου είδους φαινομένου είναι κατά ανάγκη ένα πολύπλοκο συμβάν. Ένα συμβάν που προϋποθέτει την αναγνώριση τόσο του ότι κάτι συμβαίνει, όσο και του τι είναι αυτό που συμβαίνει. Σκεφτείτε ότι αν λογουχάρη και εμείς πιστεύαμε ότι το οξυγόνο είναι αποφλογισμένος αέρας, θα επιμέναμε χωρίς κανένα δισταγμό ότι ο Πρίστ το ανακάλυψε, αλλά ούτε και τότε ακόμη θα μπορούσαμε να ξέρουμε πότε ακριβώς έγινε αυτό. Αν λοιπόν στην ανακάλυψη είναι τόσο στεναδεμένες η παρατήρηση και η ενιολογική έκφραση, το γεγονός και η θεωρητική αφομίωση, τότε πρέπει να αναγνωριστεί ότι η ανακάλυψη είναι μια ολόκληρη διαδικασία που διαρκεί στον χρόνο μόνο όταν όλες οι κατάλληλε ενιολογικές κατηγορίες είναι δεδομένες από πριν, στην περίπτωση δηλαδή που το φαινόμενο δεν θα ανήκει σε ένα νέο είδος, μόνο τότε μπορεί κάποιος να ανακαλύπτει χωρίς προσπάθεια ταυτόχρονα και στιγμιαία ότι κάτι συμβαίνει και το τι συμβαίνει. Δεχόμαστε λοιπόν τώρα ότι η ανακάλυψη προϋποθέτει μια εκτεταμένη, όχι όμως αναγκαστικά ιδιαίτερα μακρά διαδικασία, ενοιολογικής αφομοιώσης. Μπορούμε να πούμε επιπλέον ότι προϋποθέτει μια αλλαγή παραδείγματος? Σε αυτή την ερώτηση δεν μπορεί ακόμα να δοθεί μια γενική απάντηση, αν και στη συγκεκριμένη ειδικά περίπτωση η απάντηση πρέπει να είναι θετική. Αυτό που ανακοίνωσε στα γραπτά του Λαβουάζιε από το 1777 και ύστερα δεν ήταν τόσο η ανακάλυψη του οξυγόνου όσο η οξυγονική θεωρία της καύση. Αυτή η θεωρία ήταν ο ακρογωνιαίος λήθο για μια τόσο ριζική αναδιοργάνωση της χημίας που φτάνει συνήθως να χαρακτηρίζεται ως χημική επανάσταση. Πραγματικά, αν η ανακάλυψη του οξυγόνου δεν αποτελούσε τη βάση για την εμφάνιση ενός νέου παραδείγματος στη χημία, το ζήτημα της προτεραιότητα από το οποίο ξεκινήσαμε δεν θα είχε ποτέ αποκτήσει τόσο μεγάλη σημασία. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως και σε άλλες, η αξία που αποδίδεται σε ένα νέο φαινόμενο και κατά συνέπεια σε αυτόν που το ανακάλυψε είναι τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότερο το νέο φαινόμενο παραβιάζει τις προβλέψεις του παραδείγματος. Πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε, γιατί θα αποδειχθεί στη συνέχεια σημαντικό, ότι η ανακάλυψη του οξυγόνου δεν υπήρξε η ίδια η αιτία της αλλαγή στη χημική θεωρία γιατί πολύ πριν παίξει οποιοδήποτε ρόλο στην ανακάλυψη του νέου αερίου. Ο Λαβουαζιέ ήταν πεπισμένος τόσο για το ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τη φλογιστική θεωρία, όσο και για το ότι τα σώματα που καίγονται απορροφούν ένα μέρος της ατμόσφαιρας. Αυτό ανέφερε σε ένα σφραγισμένο υπόμνημα που κατέθεσε στη Γραμματεία της Γαλλικής Ακαδημίας το 1772. Αυτό που προσέφερε η δουλειά πάνω στο οξυγόνο ήταν ότι συνέβαλε ιδιαίτερα στη μορφοποίηση και τη δόμηση της παλιότερης αίσθησης του Λαβουαζιέ ότι κάποιο λάθος υπάρχει. Του πρότεινε κάτι που ήταν ήδη έτοιμος να ανακαλύψει. Τη φύση της ουσίας εκείνης που η καύση αφαιρεί από την ατμόσφαιρα. Η εκ των προτέρων συνείδηση των δυσκολιών θα πρέπει να αποτελεί μια σημαντική πλευρά αυτού που κατέστησε ικανό Λαβουαζιέ να δει σε πειράματα τύπου Πρίστιλέη, ένα αέριο που δεν μπόρεσε να δει ο ίδιος ο Πρίστιλέη. Και αντίστροφα το γεγονός ότι χρειαζόταν μια θεμελιώδης τροποποίηση παραδείγματος για να δει κανείς αυτό που είδε ο Λαβουαζιέ θα πρέπει να ήταν ο κυρίαρχος λόγος που ο Πρίστλεϊ ακόμη και στο τέλος της μακρά του δεν κατάφερε να το δει με τον ίδιο τρόπο. Στοιχεία για την αγορά χαλκού